Bombelada isso. Bom não. El gran circo místico llegó. Ε αυτό έγινε; Τι να κάνουμε τώρα; Ya llegó. El gran circo místico llegó. Άρα εμείς ακούσαμε το μιλίας πίντης ακούσουνε οι ανακυθές. Ναι ναι. Ναι ναι. Μα είναι δυνατόν. Ε αυτό έγινε; Τι να κάνουμε τώρα; να κάνει Υπουργό είναι όλα τα περιμένουμε από έναν υπουργό και μάλιστα δικαιοσύνη, όπως εδώ ο κ. Γιώργος Φλωρίδης ο οποίος βγήκε το πρωί και μιλούσε για το έγκλημα των τεμπών και τα όσα έχουν συμβεί και τα όσα συμβαίνουν γιατί δίνει συνεχώς υλικό το συγκεκριμένο θέμα τροφοδοτεί την επικαιρότητα και κυριαρχεί στην επικαιρότητα απολύτω λογικό Και εδώ μίλησε για τι περίφημε συνομιλίε οι οποίε είχαν μονταριστεί κάποια στιγμή. Μετά οι αληθινές δόθηκαν και που δόθηκαν. Ο εισαγγελέα τι είχε πάρει, αλλά δεν μπορούσε να τι ανοίξει. Ο ανακριτή δεν μπορούσε να τι ανοίξει, λέει, αυτές αυτέ τι συνομιλίε. Γιατί υπήρχε ένα νόμο και ήρθε ο Φολορίδη πέρυσι μετά τι εκλογέ. Άνοιξε τον νόμο και άνοιξαν οι συνομιλίε και τι βάλανε στη δικογραφία. Ενώ μέχρι τότε δεν μπορούσαν αυτέ τι συνομιλίε που εμεί τι ακούγαμε όλοι κανονικά. Δεν μπορούσε η δικαιοσύνη. Και αυτό τον ρώτησαν τον κύριο Φλωρίδη και λέει: Τι να κάνω εγώ τώρα, είμαι υπουργό. Η διαρροή των, των, των, των συνομιλιών έγινε πίντη κατά πηγούσα διάταξη. Ποια διαρροή. Γιατί τραγωδία στα θέμπια. Ναι, αυτά ήταν ένα μέρο των συνομιλιών που άκουγε το σύμπαν. Άρα εμεί ακούσαμε. Συνομιλίε πίντη ακούσουν οι, οι, οι ανακριτέ. Ναι, ναι. Ε, Μα είναι δυνατόν κύριε αυτό έγινε. Τι να κάνω τώρα. Η διαρροή των συνομιλιών έγινε πριν την κατεπηγούσα διάταξη. Ποια διάβα. Η διαρροή των συνομιλιών έγινε πριν την κατεπηγούσα διάταξη. Ποια διάβα. Ποια διαρροή, υπήρχε διαρροή, υπήρχε μια διαρροή, ναι τότε πάνω στην οποία βασίστηκε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και η ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει βασιστεί σε αυτή τη διαρροή, το ψεύτικο δηλαδή ηχητικό που δόθηκε έχει βασιστεί όλη η επικοινωνιακή στρατηγική ότι φταίει ένας μόνο, βέβαια 34 είναι τώρα στην δικαιοσύνη αλλά τότε η κυβέρνηση μας έλεγε ότι φταίει και ακόμη τώρα, ότι φταίει ένας. Και κατά τα άλλα, λένε επίση ότι δεν είναι έγκλημα, αλλά ο Ανακριτή έχει κακουργήματα. Ασχολείται και αποδίδει κατηγορίες για κακουργήματα. Αλλά δεν θέλουν να το λέμε έγκλημα, θέλουν να το λέμε ατύχημα, δυστύχημα, ή κακιά η ώρα, εκεί που πήγαιναν δύο τρένα, κάτι έγινε. Δεν ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης ούτε για διαρροή ξέρει κάτι και τι άλλο να κάνει. Υπουργό Δικαιοσύνη είναι, τι μπορεί περισσότερο να κάνει ώστε να λειτουργεί η δικαιοσύνη όπω πρέπει να. Λειτουργεί Ή να μην γίνονται παρατράγουδα Στη δικαιοσύνη όπως και γίνονται παρατράγουδα Σε πολλές υποθέσεις Και βγαίνει και ο Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος Σήμερα το πρωί και λέει τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Εσείς δεν θέλετε να, να λέτε ότι Να λένε, να ακούγετε Ότι συγκαλύπτεται. Ότι... Με λάσπη στον ανεμιστήρα έτσι λοιπόν, ε, Εσείς το λέτε αυτό ναι. Εγώ θα σας πω το άλλο όμως Δεν οφείλετε αφού Απαιτείται να μιλάτε ότι συγκαλύπτεται κάτι, δεν οφείλετε και εσεί να δώσετε απαντήσει γιατί όσο καιρό. δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Δεν οφείλεται και εσεί να δώσετε απαντήσει γιατί όσο καιρό. δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Όλη η μέρα απαντάνε. Έχουν κουραστεί να δίνουν απαντήσει και τι δεν έχουν σκεφτεί να πούν, ειδικά για τον μπάζουμα, και τι δεν έχουν κατεβάσει από το κεφάλι τους Τα ακούμε κάθε μέρα, τα μαζεύουμε κα... κατά καιρού. Χτες είπε ο να την αζόταν η Λάρισα, ότι περνάει ο φυσικός αγωγός από κάτω. Σήμερα Συμπερνήθηκε ο κύριος Φλωρίδης, οποίο είναι και πιο σοβαρός, πασόκος βέβαια, αλλά πόσο σοβαρός μπορεί να είναι πασόκος. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Όμως ο κύριος Φλωρίδης σήμερα το πρωί έδωσε απαντήσεις, που λέει και ο Μαρινάκης εδώ, για το περίφημο μπάζωμα. υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση όπως δηλαδή, δηλαδή. ότι στο χώρο του ατυχήματο επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία το και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία και από τι αυτό δεν θα, μία σας γιατί, τίπο... θα σας πω προχθές, και δικά, προχθές, προχθές, με γιατί προχθές γιατί βλέπετε τώρα και τσεπιχεί. την έχω ψωνίσει τελείως okay. Προχθέ, πριν λίγες μέρες ανακαλύφθηκαν λέει κάποια χώματα τα οποία είχαν μεταφερθεί και τι είναι αυτά τα χώματα και Κάποια λοιπά τι είναι αυτά ξέρετε. Που το ξέρουν όλοι αλλά το λένε Λοιπόν Που το ξέρουν όλοι αλλά το, το, το λένε Τι είναι αυτά ο Γκρούεζας ήταν μέσα στον ε, Φλωριδί Γιατί είχε το ίδιο ύφο. Ότι όπω και ο Γκρούζα έλεγε κάτι πολύ πιστικό, άλλο έλεγε, άλλο εννοούσε και ευνηδιαζόταν με την ερώτηση που του έκανε ο Κωνσταντάρα, στη γνωστή ερώτηση, στη γνωστή ταινία, Μαυρογιαλούρο κλπ. Υπάρχει και φιλότιμο. Έτσι εδώ και ο Γιώργος Φλωρίδης βέβαια θέτει ο ίδιο μόνο του την ερώτηση, το ερώτημα και δίνει και την απάντηση. Και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση, για ποιο λόγο μεταφέρθηκαν τα μπάζα. Λοιπόν, όταν. συνέβη αυτό το τρομακτικό δυστύχημα, mm. έπρεπε να πάνε οι δυνάμεις... Προκειμένου να αρχίσουν οι απεκλοβισμοί. Δεν, δεν υπήρχε. Αυτό. Δεν δρόμο. Άρα λοιπόν. Άρα γιατί λοιπόν. Δεν πήκαν... αυτό, αυτό ε... Ε, γιατί δεν δόθηκε μια κεντρική συνέντευξη τύπου να απαντηθούν λοιπόν, όλα τι, αυτά. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, αρα... Αφήστε λίγο να ακούσει ο κόσμο τώρα. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, λοιπόν, πείτε, μου, αυτό πείτε, είναι τα χώματα. Είναι 20 φορτηγά. Από τη διάνοιξη για να μπορέσουν να πάνε τα βαριά οχήματα. Προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίε διάσωση και απεκλωβισμού Προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίε διάσωση και απεκλοβισμού. Άντε πάλι διάσωση. Δεν υπήρχε θέμα διάσωση. Μακάρι να υπήρχε θέμα διάσωση και σε 2, τρει, τέσσερι μέρε να βγάζαν από εκεί ανθρώπου. Είχε λήξει το θέμα. Στο πρώτο 40 λεπτό είχε τελειώσει το θέμα. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη για διάσωση. Το λένε όμω συνεχώ. Και αντί οι δημοσιογράφοι να του πούνε για ποιο λόγο μεταφέρθηκαν τα μπάζα Λεοφλωρίδη για να ανοίξει δρόμο, να πάνε σε μια φωτογραφία εκείνη τη μέρα και θα δουν από πάνω. Υπάρχουν πολλέ. εναέρειες λήψεις υπάρχει αγροτικός δρόμος υπάρχουν δύο-τρεις αγροτικοί δρόμοι που φτάνουν στο σημείο από τον οποίο δρόμο είχαν φτάσει πυροσβεστικά, στενοφόρα, γερανοί. μπουλντόζες, διάφορα κυκλοφορούσαν; φαίνεται αυτό μια απλή φωτογραφία την πρώτη γκουγκλάρης και την πρώτη που σου βγάζει η εναέρεια λήψη φαίνεται ότι υπάρχουν δρόμοι, παρόλα αυτά εδώ ο Φλωρίδης, λέει ότι τα μπάζα όλα αυτά βγήκανε και μπαζώθηκε εκ νέου μετά η περιοχή για να γίνει δρόμος, ε, γιατί από κάτω, δεύτερο επιχείρημα και καλύτερο, υπάρχει ο αγωγός φυσικού αερίου. Λοιπόν, και εκεί όπως έχει, πει, έχει υποθεί πολλές φορές... Κάτω από κείνο το σημείο, περνάω ο κεντρικό αγωγό φυσικό αέριο τη χώρα. Όπου, εάν εκεί δεν γίνει δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα Με, να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό yeah. και yeah. να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά το ακούω Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα μπορούσα τα μηχανήματα να τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. sem perra però a la soledat és tot lo que no resta Grato a poto home i parciu avogós tu físicuariu quan s'casi tha caió lilàrisa Είχε σωθεί η Λάρισα. Σήμερα από το Φλωρίδι μάθαμε ότι σώθηκε όλη η Ελλάδα. Γιατί αν έσκαγε εκεί ο αγωγό, έλεγε ο Άδωνο Γεωργιάτη, η Λάρισα δεν θα υπήρχε τώρα στο χάρτη, δεν θα κινδύναμε και από πλημμύρε. Θα είχε καταστραφεί 24 χιλιόμετρα πέχει εδώ μεταξύ η Λάρισα από το σημείο του γκλήματο. Σήμερα ο Φλωρίδι έβαλε όλη την Ελλάδα μέσα. Γιατί αν γίνει σε ένα σημείο εκεί, θα είχαμε γίνει τώρα όλοι εδώ παρενάλωμα του πυρό. Άγιο είχαμε και μπράβο στην κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, τι λένε όλοι αυτοί, ότι περνάει ο αγωγό από κάτω και για να μην ανατιναχθεί ο αγωγός και έχουμε θέματα στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα, αύριο θα ακουστούν και τα Βαλκάνια, είμαι σίγουρο, έτσι όπω το κλιμακώνουν. Ε, κάνανε μια εκχέρσωση του εδάφου, φάγανε ένα μέτρο χώμα, και άρα ήρθαν πιο κοντά στον αγωγό που ήταν από κάτω. Αλλά μετά ρίξαν το χαλίκι, γιατί έχουν αφαιρεθεί χώματα. Από τον αγωγό, πάνω από τον αγωγό, ποιος ο αγωγός είναι πολύ ευαίσθητο, υπάρχει στις προδιαγραφές, μην περάσει από πάνω, μπουλντόζα, ανατινάζομαι, το γράφει και είναι και αυτή εδώ η κυβέρνηση που τα τηρεί όλα αυτά, είναι πολύ προσεκτικό το ελληνικό δημόσιο, το κράτος υπεύθυνοι σε τέτοια θέματα ειδικά, φάνηκε και στο Καλατράβα Πώ φροντίζουν την υγεία, τη κατασκευέ, την υγεία των πολιτών, τη ζωή, την ασφάλεια, την ασφάλεια κυρίω. και την ε, γενική κατάσταση. Αυτά τα λέει ο Φλωρίδης σήμερα, τα έλεγε και κανονικά, τον άκουαν και οι δημοσιογράφοι, δεχόντουσαν αυτά που έλεγε, το μόνο του θέμα είναι γιατί δεν τα έχετε πει σε μια συνέντευξη τύπου και έχει κυριαρχήσει ο λαϊκισμός όπως λένε, ε, που όλοι εμείς υποστηρίζουμε αυτά που λένε οι συγγενείς και οι πραγματογνώμονες των συγγενών δεν τα βγάζουν από το κεφάλι τους και τα λέει και η λογική λίγο μυαλό να έχει κανεί. το στοιχειώδες, μέσα στο κεφάλι του, αυτές οι ανοησίες που λένε καθημερινά και προσβάλλουν και τους αυτούς τους, αλλά αυτό δεν μας νοιάζει καθόλου, προσβάλλουν και την νοημοσύνη όλων, μπορεί να τα καταρρύψει στο δευτερόλεπτο με μια φωτογραφία, με την απλή λογική. Τόσο πολύ το απογείωσαν το πρωί, με την ανατίναξη όλη τη χώρας, με το δρόμο που στρώσαν εκεί για να περνάνε τα συνεργεία, να σώσουν ανθρώπους, ε, που κάποια στιγμή... το απογείωσαν γιατί είπαν για τα χαλίκια που έχουν πέσει πάνω εκεί στο χώρο και πρώτος ξεκίνησε ο Δημήτρη Οικονόμου ο Δημοσιογράφος και λέει ναι πέσαν τα χαλίκια αλλά μπορούμε τώρα πάντα τα μαζέψει όποιο θέλει <laughs> και συμφώνησε και ο Φλωρίδης και συμφώνησαν και όλοι Και το τελευταίο Ότι εκεί έγινε το μπάζωμα με τέτοιο τρόπο yeah. Ώστε yeah. να λιωθούν τα στοιχεία yeah. Ότι yeah. έπεσαν τσιμέντα Δεν έχει πέσει ούτε ένα εκατοστό τσιμέντο Χαλίκη yeah. είναι yeah. Ναι, yeah. το οποίο έπεφτε Το οποίο όποιος, μπορεί και να το βγάλεις Όποιος, ο, στο όποιος θέλει τώρα να πάει εκεί. ένας εξκαφέας το, το, το βγάζεις σηκώνει, δεν, δεν υπάρχει τσιμέντο δηλαδή Ούτε ίχνος πρέπει αυτή λεγού Αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι Ελγραντσίρκο μυστικού λεγού Το οποίο μπορεί να το βγάλεις Όποιος θέλει, στο θέλει τώρα Αν πάει ένας εξκαφέας το, το βγάζει, βγάζει, βγάζει. βγάζει. Τι συζητάμε τόσο καιρό Αφού είναι χαλή μπορεί να βγει Με λιγάλα Δεν υπάρχει θέμα Δεν υπάρχει συγκάλυψη Εγώ εκεί καταλήγω Μετά από... Το διάλογο που είχαν και το κορύφωσαν μόνοι τους, το πήγαιναν προ τα εκεί, ακούγαν τις ανοησίες του Φλωρίδη, αισθάνονται χρέος τους να πούνε μεγαλύτερες, οπότε έγινε όλο αυτό το πολύ ωραίο, βγαίνει το χαλίκι, βγαίνει το χαλίκι, τελειώνει, καθαρίζει η περιοχή, είμαστε όλα μια χαρά, δεν υπάρχει συγκάλυψη, όπως έλεγε και ο Βορύδης, τελείωσε το θέμα, κάπου εδώ το έχουμε λήξει. Το θέμα αυτά τα πάρα πολύ ωραία γύρω από αυτή την τραγωδία που καθημερινά έχουν βαλθεί όλοι αυτοί να μας βγάλουν τρελούς ή δεν ξέρω για ποιο λόγο σκαρφίζονται όλα αυτά και εμφανίζονται χωρίς ίχνος αυτοεκτίμηση τόσο πολύ τέτοια αγωνία να πούνε ό,τι βλακείο τους κατέβει στο κεφάλι για να καλύψουνε τι. Το ερώτημα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα όσο αναφέρουν τέτοια παραδείγματα και τέτοια επιχειρήματα χτες η χώρα η πεδοσφαιρική ομάδα της χώρας, η εθνική έχασε από την γεωργία πράγμα που πρέπει να το θεωρούσαμε όλοι αναμενόμενο είναι σκεφτική πάει καλά γιατί να ξαναπέζουμε και θα κερδίσουμε να πάμε στο γύρο το σουτ, και πάρα πάει στα η γεωργία πηγαίνει στο γύρο πηγαίνει σε μια μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά Και θα Η Ελλάδα μένει εκτό διοργάνωση. Πάλι σκατά τα έκανα. καλύτερα, Αυτό ο χαρούμενο Κυριάκο Μιτζωτάκη, πάντα χαρούμενο, γιατί είναι και στεναχωρημένο. Εκτό από τη φορά που έχει κλάψει ιδιωτικά. Ε, είναι χαρούμενο, είναι στον Καναδά από την πρόσφατη επίσκεψη που είχε βρει ένα παιδάκι εκεί και μιλούσαν για τον χθεσινό αγώνα τη Εθνική με την Εθνική Ομάδα τη Γεωργία. Και είχε προβλέψει ο Κυριάκο Μιτζωτάκη ότι γιατί ο χθεσινό αγώνα έκρινε ποιο θα πάει στα, στο γιούρο. Η Γεωργία θα πάει. Ενώ είχε πει θα πάει η Ελλάδα Λογικό έπρεπε από εκείνη την ώρα Και κάποια στιγμή μετά κάνει μια βόλτα σε κάτι μαγαζιά Που είχανε ντόνατς. Έχει <συσοφίλου> τα καλύτερα ντόνατ εγώ δε η ε <συσοφίλου> Βλάκας είστε κύριε Σε συνεργείο αυτοκινήτων μπήκατε <συσοφίλου> Ωραία Μα να νομίζετε ότι είναι ντόνατς τα ζαντολάστιχα Τι θα φάμε εδώ Ζάντες για χνί Και εγγανιάμε η πόβλο Και στα πόρα ελ σουέλο Μι Ρε είναι όλη πεντακάθαροι Κλασικό, κλασικό το πεντακάθαροι Έτσι λοιπόν, κιλό το ένα, στρογγυλώ και το άλλο Το ένα τρώγεται, το άλλο όχι Αλλά δεν ξέρεις, με τις πίνες που έρχονται Μπορεί και οι ζάντες να είναι ένα πολύ ωραίο γιαχνίδικα Μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο έδεσμα Να είναι και πρωτεϊνούχο Γιατί έχει σίδερο μέσα, οι φακές δεν έχουν σίδερο Άρα, διά της ατόπου, μπορείτε να φάτε και ζάντες άνετα Βγαίνει ο, ο Μιχάλη Ταμίλο, ένα γραφικό βουλευτή, όταν ήταν, δεν είναι πια, από τα Τρίκαλα. Ο λαό των Τρικάλων είχε πάντα κέφια. Ε, και έχει κάνει κατά καιρού δηλώσει που σε παγώνουν όταν τι ακούς, δημιουργούν έτσι μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Λε, δεν είναι δυνατόν άνθρωπο να έχει πει αυτό, και πόσο μάλλον βουλευτή. Μιλάω για τα παλιά, δεν τα θυμόσαστε, λογικό. Αλλά χτε βγήκε να, επειδή και από τα Τρίκαλα, να μιλήσει για το πόνο των ε, δύο γονέων που έχουν χάσει δίδυμα. Και την ανιψιά του. Τρία κορίτσια από την περιοχή στο έγκλημα των Ντεμπών σκοτώθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτή την υπόθεση, για αυτή την οικογένεια, του συντοπίτε του, ο Μιχάλης Ταμίλος λέει. Ξέρει πώ οι Τρικαλήνοι πέθαναν στο 1923, 2023, πώ λε. 1977. Δηλαδή, 1977 Τρικαλήνοι απεβίωσαν εντό. το 2023 Ε, δεν επιβίωσαν τον τραγικό τρόπο των παιδιών με τα αρχή των οποίων ήταν και τα 3 τρία... παιδιά Ναι Άλληλα, Μιχάλη, τρία. δεν πρέπει να μάρουν τα, διόμως, τα Ναι, αλλά κοίταξε, τώρα δεν θα πάρουμε μαντήλια να κλαίνουμε τα τρίκαλα. επειδή 1977 τρικανοί πέθαναν και 800 γινήθηκαν η ζωή συνεχίζεται, ο καθένας έχει τα προβλήματά του θέλει να βρει δουλειά στην οικογένειά του, να βγει υποχρεώσεις Εντάξει, ναι αλλά πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν για ποιο λόγο γιατί η 1907 όσο πρέπει να πω καρκίνω, άλλο σου άλλο Ο άλλος or, or, or. H <yuri4> άνωστα, τους του σκουτώνει το παιδί, τη γυναίκα κλπ θα πάει ο ίδιος στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια εκεί που πρέπει δεν μπορεί να επιβάλλει στην κοινωνία να υποφέρει για σένα Εσχρός, κλασικά εσχρός, ένας δεξιό τύπο. που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, σκέφτεται με απανθρωπιά και παλιανθρωπιά. Γιατί να λες αυτή την εποχή για τη συγκεκριμένη περιοχή, για την όποια περιοχή, να αφήνει πονωούμενα για συγγενείς, γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, δίδυμα, δύο παιδιά, δύο παιδιά, συν μία νηψιά, να βγαίνεις και να μιλάς με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο, δείχνει πώ ακριβώ σκέφτεσαι, τι έχει μέσα σου, Λογικό, δεν πέφτουμε τα σύννεφα και νομίζω δεν είναι μόνο ο Μιχάλης Ταμήλος που τα σκέφτεται και τα λέει έτσι Είναι και άλλοι πολλοί και στο κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται από τις συμπεριφορές, τις πράξεις τους και τη δυσφορία που νιώθουν με τους συγγενείς που κρατάνε το θέμα ψηλά και με κάθε τρόπο δίνουν και εντολές και στα τρόλα από κάτω να διαβάλουν, να βρίζουν και να σηκωφαντούν Του γονεί, εκεί έχουνε και έχουμε φτάσει. Οπότε δεν είναι μόνο του, απλά αυτό τα λέει. Δεν είναι πρώτη φορά που λέει βέβαια, αυτό είναι το, το top του, το, το καλύτερό του που έχει πει, το πιο εσχρό. Ε, έχει πει πάρα πολλά. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. Τότε που μιλούσε για το αν είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύμα. Η ΔΕΗ έχει μια αντικειμενική αξία. Και έχει και κάποια χρέη. Δεν βοηθάει... υπάρχει αντικειμενική αξία στο κοινωνικό αγαθό, αν είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Κοινωνικό αγαθό είναι μόνο το νερό. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει κοινωνικό αγαθό. Η ενέργεια μπορεί να ζήσει και χωρί ενέργεια. Μπορεί να πα σε, σε ένα χωριό και να ζει με τη λάμπα που ανάπαμε παλιά. Δεν χρειάζεται το ρεύμα. Αν θέλετε να σου πείτε. Άρα λοιπόν το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι κοινωνικά αγαθά τότε που έπαιζαν διάφορα με τη ΔΕΗ και με τα ρεύματα και με τι αυξήσει και τι επιχειρήσει που τι πάγαμε για να είναι προ το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και φάνηκε τελικά για ποιο το συμφέρον έγινε και όλα αυτά που έγιναν τότε με την. επιχείρηση ηλεκτρισμού και την είσοδο των ιδιωτών διότι αυτό πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρωση, την ελευθερία κίνηση του κεφαλαίου και διάφορες άλλες λέξεις, πάρα πάρα πολλές ώρες. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουργό πέρυσι όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη παρά το πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, σήμερα έχει άλλη θέση στο κλιματικής αλλαγή. στο Υπουργείο, ε, μίλησε στη Βουλή, γιατί έχουμε τριήμερο συζητήσεων στη Βουλή, πρόταση δυσπιστίας, μίλησε και τα έριξε όλα, πέφτουμε επίσης από τα σύννεφα, στους επιχειρησιακούς παράγοντες. Οι ενέργειες λοιπόν καθορίστηκαν βάσει του ειδικού σχεδίου ανθρώπινων απολειών από τους αρμόδιους επιχειρησιακού παράγοντες. Από τους αρμόδιους επιχειρησιακούς παράγοντες. Οι λεπτομέρειες έχουν απαντηθεί από αυτούς που είχαν την υπηρεσιακή ευθύνη στο πεδίο, από αυτούς που είχαν την υπηρεσιακή ευθύνη στο πεδίο, ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες, να εντοπιστούν τα θύματα, να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Και ήταν εκεί, υπό τον αρμόδιο εισαγγελέα, Η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι διασώστες, οι εταιρείε και οι οργανισμοί του σιδηρόδρομου και όλοι οι αρμόδιοι που προβλέπονται να επιχειρούν στο πεδίο, η επιχειρησιακή, οι επιχειρησιακή για να ανταποκριθούν στη συγκλονιστική αγωνία των συγγενών. Η yeah, επιχειρησιακή, El gran circo Η επιχειρησιακή Βεβαίως, βεβαίως Η επιχειρησιακή Όλοι ήταν εκεί Αυτοί φταίνε, αυτοί έκαναν αυτά που έκαναν Δεν πήραν εντολή από πάνω Δεν ανέφεραν καν στους παραπάνω Στους προϊσταμένους, στους φυσικούς Και άλλους και πολιτικούς Τι ακριβώς θα γίνει εκεί Προ τα εκεί το πάνε, εκεί πάνε να τα ρίξουν. Έτσι κι αλλιώ φταίει ο σταθμάρχη, φταίει η μηχανοδηγή. Νεκροί δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Ήταν και άρρωστοι μηχανοδική, τα λένε όλα αυτά. Ε, φταίνε τώρα εδώ και οι επιχειρησιακοί. Και ήταν μια κυβέρνηση που δεν είχε καμία απολύτω ευθύνη. Και τι τη στήσανε, και τι τη έτυχε. Πάλι καλά από ήταν αυτή η κυβέρνηση, θα είχε ανατινάχθει όλη η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Φλωρίδη, σίγουρα όλοι Λάρισα. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη Γιατί γίνονται όλα αυτά έχετε αναρωτηθεί ποτέ Ευτυχώς στη Βουλή χτες ο κύριο Βορύδης μας είπε Ακούστε Ο στόχος, ο στόχος Δεν είναι η Ελλάδα Δευτερογενή στόχος είναι η Ελλάδα. Ετωρογωνία του σκοπού εδώ. Θα πληγεί η Ελλάδα γιατί, γιατί πρέπει να πληγεί εν ώψη ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός κέντρο δεξιάς κυβέρνησης <σχε Moment> σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Oh, oh, oh. yeah. Μπαζόστε τους! αν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα Μα, να, να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό και μάλιστα. να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα μάλιστα. Κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού μάλιστα. αερίου που αν σκάσει θα καεί χώμα, ο η Τα μπαζόστε του! Μπαίνω στην όλη πεντακάθαρη. Η διαρροή των συνομιλιών έγινε πριν την διάταξη. Ποια διαρροή? Εδώ είμαστε με τα τάξου ξουξού. Και τα μπαζόστε του, <Sat> <άνθρωμα>, <Sat> να το ξεχνάμε. Είναι το σύνθημά μα, μα αρέσει πολύ. Και το λέμε και θα το λέμε να το θυμόμαστε. Ό,τι θέλει ο καθένας και με τον τρόπο που ξέρει ο Έλληνας λαός που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. 2, 11, 10, 80, 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα είναι ο προστόλης, μπαζώνει κι αυτός. Ε, όπως πρέπει. Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, δε αποστόλιο έφαγα τον κόσμο μα εδώ. Εγώ ξέστη τι έφαγα. Έφαγα τη γη να σα αναζητάω. Έφαγα τη γη να σα αναζητάω. τα είναι. βουνά και παντού ρωτάω. Ποιο είναι τα μάτια αγαπάω. <χει> που αγαπάω. Α, λοιπόν, ένα θέμα που έχει περάσει στα χαμηλά έχουν βάλει τώρα την Μισάρα ατομική ευθύνη και στι φωτιέ. Έχουν βάλει ότι πρέπει να μιλήσει με πολιτικό μηχανικό συγκεκριμένο για να σου φτιάξει σχέδιο αντιπηρητική προστασία, αν έχει πήξει 300 μέτρα από δάσο. Που σημαίνει 1000 ευρώ πρόστιμα, μα δεν το κάνει και να φτιάξει και τέτοια. Δηλαδή ατομική ευθύνη παντού. Δεν κατάλαβα, δεν ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τι ατομικέ μα ευθύνε. Εμεί, όχι αυτοί, εμεί. Έχουμε ατομική Ευθύνε, έχουμε ανθρώπινα λάθη. Αυτή η ζωάρα στην κοσμάρα του, στα αρχίδια του όλα, στον Κιόνι. Μπορούμε να ιδιωτικοποιήσουν όμω και την πυροσβεστική έτσι. Να το. Γιατί είναι κακή ιδέα. Μπορούμε να αρχίσουμε ατομική ευθύνη να φέρουμε ένα κλόπ και να παράγουμε την εαυτό μα. Εδώ Είμα έχουν ιδιωτικοποιήσει του μπάτσου. Δηλαδή οι περισσότεροι ιδιωτική μπάτσια, χρήση μπάτσια. είναι σίγουρα. Οι μπάτσαν το, το τελευταίο δημόσιο αγαθό. Αυτό ισχύει. Γιατί κάποιο πρέπει να του φυλάει στο τσάμπα. Άρε, Αποστολή, τι <Ρε> έγινε, φίλε Τι έγινε. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Ο Χατζημικολάου, ο μεγάλο, του δημοσιογράφος γιατί δεν πάει στο Σκάι. Δεν Είναι αυτέ οι που λέμε, ρε πέρα, δημιου, δημιου, να τελείω. Μετά, <Ρε> την ώρα στο σωμάχι, Γιατί να πάει στο Sky? <Ρε> δεν την κάνει τη δουλειά του καλά και από εκεί που την κάνει, πρέπει να πάει στο Θα σα πω κάτι που του είπα του Κυριάκου. Του είπα, Είσαι καλύτερο από τον πατέρα μα. Είναι πιο αποτελεσματικό, δηλαδή. Αυτό. Γιατί Τώρα την πρόεδρο τη κοπέλα που δεν και μόνο θα του να κλάμα. Είχα φτάσει όμως στο σημείο να παρακαλάω με όλη τη δύναμη τη ψυχή μου. Το Θεό να είναι στη λίστα με του τραυματίε, να την αγκαλιάσω και να έχω μια ευκαιρία να την κάνω καλά. Αποστόλη. Λοιπόν, για αυτό που έλεγε και ο κ. πριν για τα τέμπη. Η τύπη δεν είναι απλά δολοφόνη. Γιατί κάποιο μπορεί να είναι δολοφόνο και να βγει και να παραδεχθεί ότι ξέρει εγώ το καναόντο. Η τύπη είναι αισχρή δολοφονή. Δολοφονούν ακόμα του γονεί των παιδιών. Και όλων των συγγενών πάντων, Γιατί δεν είναι μόνο γονεί, είναι και φίλοι κτλ. Και το μόνο που πρέπει δηλαδή είναι από εδώ και πέρα σταθερά. Μπορείτε να τον κάθε μέρα. Τον Τεμπών, οφείλεται σε ανθρώπινο λάθο. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμαλή, ούτε ο Μητσοτάκη, ούτε Μες. εγώ, ούτε κανένα άλλο. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο που ακούει τον Άδωνη και τον όποιο Άδωνη, γιατί δεν είναι μόνο, απλά αυτό είναι ο πιο άδειο, δεν καις, και ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Ο οποίο να ακούει τον Άδωνη αυτέ τι μέρε και να μην καταλαβαίνει ότι έχουν σκοτώσει τα παιδιά του Κοσμάκη στην Ψύχρα. Κοίταξε Έχει να δει. Κοίταξε να το εδώ και ένα χρόνο. Καλή ερώτησή σου. Πολύ φοβάμαι πω ναι, υπάρχουν κάποιοι. Πώ είναι ανερέ αποστολή. Τι να 65.000 άνθρωποι τον ψήφισαν πάντω. Το ψήφισαν, ψήφισαν 65.000, αλλά έχει γιγαντωθεί αυτό το πράγμα από πέρυσι μέχρι φέτο. Δηλαδή, πλέον ακόμα και οι ίδιοι νεοδημοκράτε, οι σκληροί νεοδημοκράτε, λέει παιδί μου, που σίγουρα σε αυτό το 80% που πιστεύει ότι γίνεται στην κάλυψη, κάποιοι είναι και νεοδημοκράτε, σίγουρα. Έτσι, ακόμα και αυτοί βλέπουν ότι αυτοί οι τύποι πλέον είναι δολοφόνοι. Μια πρόταση και για σένα δεν ξέρω αν την έχει δει. Έκανε μια εκπομπή ο Γιώργο Σουσακίνη στο Creeper TV την προηγούμενη εβδομάδα που βγάζει του πραγματογνώμονε των οικογενείων και τα στοιχεία που παραθέτουν οι άνθρωποι στοιχεία τώρα έτσι, όχι υποθέσεις. Στοιχεία δομημένα, επιχειρηματολογικά είναι συγκλονιστικά για το τι έχει γίνει εκεί. Προτείνω και σε σένα να τη δεις, και στο θυμιό και σε όποιον αλλό ο Σακήμης δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά αλλά είναι από τους λίγους που ακόμα τιμάνε τον τίτλο δημοσιογράφος από ό,τι βλέπω και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Βαζώστε του! Για λίγο <Το Εν Η διαρροή των συνομιλιών έγινε πριν την κατεπηγούσα διάταξη Ποια διαρροή Κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μάλιστα. αερίου Που αν σκάσει θα καεί όλη η Εάν εκεί δεν έπαινε το χαλί και από πάνω να στερεωθεί Θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να, να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό ναι. Και Μάλιστα. να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα Αυτό... Πού έχει παράσταση σήμερα, <laughs> Πάνω από τον αγωγό. Πού? Πάνω <laughs> δεν ερχόμαστε. <laughs> δεν, δεν θα αρθείτε. Όχι, δεν δεν περνάνε και δεν Εγώ στην Αθήνα. Περνάνε. Ε, του νότου. δεν μπορεί να έρε... Είναι παλιά ρέμα ήταν εκεί να ξέρει. Περνάει σίγουρα, σίγουρα εγώ. Περνά δεν λε καλά που δεν έχει κάνει και ένα ξαφνικά να κάνει φωλιά και να όλοι στη τα χώματα είναι Γι' αυτό δεν Πάλι καλά. Μετροπορικά τύφλω. Αλλά και ο μετροπό, γι' αυτό δεν έχει μετρό. Ναι, ναι, πάλι καλά, γιατί κινδυνεύουμε. Στο όριο ζούμε σε αυτή τη Γι' αυτό χώρα. δεν έφτασε στη Θεσσαλονίκη ποτέ το μετρό. Ναι, τώρα φτάνει. Ε, όταν λέω. Είχαν ναι, θέματα μακριά. με αυτό, με του αγωγού. Και αύριο είσαι Κρήτη και μεθαύριο αύριο, εκεί ναι, σήμερα σταυρό του Νότου, αύριο δεν έχει ακόμα στην Κρήτη. Δεν έχει αγωγό. Δε δεν δε θα είναι. γίνει υποθαλάσσια γέφυρα. Άμα γίνει, να περάσουμε και τον δεν αγωγό, δίνει. γέφυρα δεν θα είναι. υποθαλάσσιο τούνελ μπορεί Εκεί δεν χωράει να δίπλα και ένα η Τέλο πάντων. <laughs> Έχει πολλά τεκιά, τέτοια και τέτοια παρόλο που δεν είναι πέμπτη, Κάνουμε Όσα... ένα ζέσταμα για αύριο Άκου, για την εκπομπή. Ό,τι και να πούμε εμεί εδώ. Δεν του φτάνουμε με τίποτα όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, που λένε όχι, όχι, αυτοί ναι. Δηλαδή, αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ να το ρίξουμε στη χαζομάρα. Δεν γίνεται αλλιώ. Είπε τώρα άλλο θα να δυναζόταν η Ελλάδα. Ναι, okay. δηλαδή, Εκείνο φλογρίζει ο σοβαρό, υποτίθεται. Τι είναι ο Φιλορίδη? Σοβαρό. Πόσο και τα ναι. Αυτά είπα κι εγώ πριν. Α, αλλά, ναι. Σε σχέση με τον Άδωνη που θα ανατείναζε τη Λάρισα. Ε, ε ο άλλο και λέει ο Λίνα. Ναι, εντάξει. <σοβαρό> ο καθένα τη δυναμική του τώρα. Δεν είναι... Ναι, αυτό. Και, τώρα, είναι και τι μελέτη που έχει διαβάσει ο καθένα. <σοβαρό> <σοβαρό> την ίδια. Δεν ξέρει τώρα τι επιστημονική. Το σημείωμα μελέτη. από τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμπου. Δεν είναι λίγο... θα πούμε ότι περνάει ο αγωγό. Πείτε το. Θα απλό. πιάσει. Σε αυτού που πρέπει να πιάσει, πιάνουμε. Εκεί εύκολα θα πιάσει. Να εμά του και στου δημοσιογράφου που τα λένε που δεν κάνουν και δεύτερη ερώτηση follow-up. Τίποτα. Τα ακούγαν σήμερα τα και που... ήταν Α, κανονικό. Δεν γίνεται. Όλοι Λάρισα. Έτσι. Άγιο ήλιο. Θα φτάσουμε. <laughs> μέχρι το σύνορο θα φτάσει ωριακά στο βόλο. Ήθελε κάποιε διευκρινιστικέ τουλάχιστον να ξέρω πού τουλάχιστον. ο αγωγό. Για αυτό το θέμα δεν γίνεται δεύτερη ερώτηση ποτέ. Λέει ο άλλο, ακουγόντουσαν οι μογέ υποάδωνει την προηγούμενη φορά. Δεν ρωτάει δημοσιογράφου τι έγινε τελικά. Εκείνε οι μογέ που λένε. Να μπουν οι γερανοί για να σώσουμε του ανθρώπου, για να έχει ημογή, άρα έχει άνθρωπο. Σώθηκαν τελικά. Δεν του έκανε κανεί την ερώτηση απλή πέντε μέρε μετά που στήθηκαν και τελείωσαν οι εργασίε. Σώθηκαν, όχι, οι ημογέ. Εντάξει. Σημαίνουν αυτά. Πε μα την ιδέα, μα φέρνουν. Τιαστήκαμε μετά δικά μα. νέα. Οι έξι πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 2-11-10-88-80 θα κερδίσουν για σήμερα το βράδυ μια μονή πρόσκληση για το Σταυρό του Νότου την πρώτη-τελευταία μα παράσταση. Επιτελικό πάτο. Όλοι ασυνδετσόλοι αμπαντ, 9 ξεκινάει, έλατε λίγο νωρίτερα. στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Αύριο έχουμε χανιά στο Bradley Friends και την ε, Παρασκευή έχουμε Ηράκλειο στο Σινέ στούντιο. Μάλιστα. Πάμε Άρα οι 6 τώρα που θα πα εσύ να τους παραλάβει μιλάμε να ακούμε εδώ όσο το στον Όσο Εσύ, το Ωραία, το στο 2, 11, 10, 80, 80. Θα, μετά, θα να μα πει ποιοι είναι οι, Γρίγοροι, οι έξι. Να ακούσουμε τον Άδων μια παλιά του δήλωση που έδειχνε το θαυμασμό του προς τον Τραμπ. Είναι λίγο υπερβολικό ακόμα και για μένα, οφείλω να πω. <laughs> αυτό είναι όντω. Παρά τα αυτά, είναι βέβαιο ότι αν ψήφιζα στι ΗΠΑ θα τον ψήφιζα και με τα δύο χέρια. Αλήθεια. Χωρί συζήτηση. Όχι τη Χιλάρια. Πρώτα απ' όλα εγώ είμαι ρεπουμπλικάνο. Δεν θα ψήφιζα τη Χιλάρια. Χιλάρια είναι δημοκρατικόν. Αλλά μ' αρέσει ο Τραμπ. Ξέρετε, μ αρέσουν οι άνθρωποι. Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινείται το μηδέν και γίνεται δισεκατομμυρίουχο. Τώρα καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει χρονοξή, έχει ρο Προφανώς λοιπόν, αυτό το λοιπόν. Είναι βέβαια με ψήφισε με πολιτή Αμερικής θα το ψήφιζα για με τα δύο χέρια. Ενώ λοιπόν έλυγε αυτά για τον Τραμπ, την πρώτη θητεία του Τραμπ, ότι θα τον ψήφισε με τα δύο χέρια. Τώρα που του δίνεται η ευκαιρία να το κάνει εδώ στην Ελλάδα, αδειό. Ο κύριο Κασελάκη στον Έλληνα Τραμπ. Και θητικά και πολιτικέ Θέλω να πω του αριστερά και του αν είναι αυτό που κάθε μέρα στα κανάλια. Δεν τον θέλει σε ελληνική εκδοχή Τον θέλει μόνο σε αμερικανική εκδοχή Γιατί θα τον ψήφισε με δύο χεριακή Άρα το θαυμάζει και τον γουστάρει την αντίληψή του Τη συμπεριφορά του και εδώ ο Κασελάκη σύμφωνα με τον ίδιο Εμφανίζει και γενικώ ισχύει Εμφανίζει στοιχεία Τραμπικής αντίληψης Δεν τον θέλει εδώ με τίποτα Δεν τα μπορεί αυτά Θέλει το original Το πρωτότυπο Λάος τώρα μέρος δεύτερον Γεια σου ε, μεγάλε. Για χαρά. Εχθές τι γιορτάζαμε Εχθές τον Μπακαλιάρο ήταν η μέρα μπακαλιάρου. Το μπακαλιάρο, γιορτάζαμε. Ναι. ναι γιατί στην εκπομπή σα είχατε άλλα. Ήσασταν εκτό στέμα Αντί να μιλάτε για το 1821 για την επανάσταση μιλούσατε για την του 1940, αλλά τι δει. Όποιο κατάλαβε κατάλαβε τώρα. Τι Όποιο κατάλαβε, δεν κατάλαβε άλλη. δεν κατάλαβε. είναι απλά. τα Το 1821... Δηλαδή βράδει. σε λένε σε ένα Γρηγόρι θα γιορτάζουμε όλοι του Αυγγίου Γρηγορίου, όχι. Πότε θα γιορτάζουμε. Όποτε γιορτάζει ο γρηγόρη, θα γιορτάζεις εσύ και όποτε γιορτάζει το δικό μας θα γιορτάζουμε εμείς. Άλλα διάλο, τι μαλακία θέλεις <σχε> να <σχε> Γεια σαποστόλη. Για από, yeah. από το χόλμη. Τα φιλιά μου στη μαρτρική στο χόλμη. Στο καθαρό κομμάτι τώρα στου άλλου δρόμου, το μισό που καθάρισε ο γιο Παπανδρέου. Στη Σουηδία με του περισσότερου μετανάσταση ήμασταν καθαριστέ. Έχω καθαρίσει τη μισή στο χόλιο Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για το χρεσινό θύμιο. Τι να πω, τι να πω, έκλεγα από την αρχή μέχρι στο τέλο. Τι ήταν αυτά που άκουσα, τι ήταν αυτά που άκουσα. δεν μπορώ να τα συλλάβωσα, ο Να τον πει στο φίμιο, να τον φιλήσει και να τον πει τι τόνο. Αγκαλιάζει και τον φίλο. Α, μας. δεν κάνω τέτοια. Δεν τα εγκρίνει το κουκουέ. Δεν μου τον δίνουνε. Έτσι. Δεν μου τον δίνουν από το κουκουέ για κανένα φίλο. Έτσι. Τέλο πάντων. Έτσι. Τ' πολύ. Να σε καλά. Και εσένα. Γεια σα, Αποστόλη μου. Γεια σου. Θέλω να κάνω το εξή: Μια παρατήρηση ότι μάλλον θα πρέπει να αλλάξουν όλα τα βιβλία τη φυσική. Γιατί μετά το πόρισμα που έχουν βγάλει για το τέχημα στα τέμπη, πρώτη φορά βλέπω τέτοια έκρηξη από ακτινίδια. Από ακτινίδια. Βεβαίω. Το τρένο τη εμπορική αμοξηστοιχία φέρεται ότι έφερε ακτινίδια. Οπότε, μήπω. Ε, ε, ε, λογικό. Λογικό. Με και έχουν ακουστεί πολλά για το Κίουι. Κάνουν πολλέ μπόμπε στα μαγαζιά με Κίουι. Βεβαίω, εδώ υπάρχει. Α. Μπομέ, άρα έκρηξη. Χαλό! Καλό. Δεν το πλαίσαι και έτσι αλλά πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθούν και τα παιδιά γιατί συζητάμε λάθο πράγματα για τη θερμοδυναμική. και όλα τα σχετικά. Για όχι να ξέρει στοιχώρη φυσική κάτω από το χώμα υπάρχει αγωγό του φυσικού Μας... αερίου. που Αν σκάσει θα καει όλη λάρησα. Αυτά από το στόλο, αυτή την παρατήρηση συνεχίστε ίσετε μόλι που μπορούμε να ακούσουμε. Ήταν πριν δημοσιογράφου πριν τη δική στην εκπομπή και φυχτήκαμε από μια παρατήρηση γιατί λέει θέλουν λέει, εξωτερικό παρατηρητή. Εξωτερικό Παρατηρητή. Μόνο εξωτερικό παρατηρητή θέλουμε. Εδώ πέρα είμαστε CBC Ελλά. Πού είναι το κακό με τη CBC Ελλάς, δεν πέρα. καταλαβαίνω γιατί. Θα είμαστε η πρώτη ιδιωτική χώρα στον πλανήτη. Πρωτοπόρι πάλι. Πιο πρώτη δεν γίνεται. Πάλι πρωτοπόρι Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι δεν γίνεται. Και τι κακό έχει η CBC επειδή λίγο να εμπλέκεται κάπω μέσα σε μια επιτελική θέση η κόρη του Κυριάκου και Έλα, σε λίγο Πρέπει θα πείτε πέρα ότι πέρα. δεν ήταν τυχαίο. Μια δουλειά βγήκε το παιδί. Ναι, χαίρετε ο Μαρκόνι, δύο Χριστίνα. Να πω δύο βασικά που λέτε. Ναι, ναι, μην πείτε να... το ένα. Μην πείτε το ένα, να πείτε και τα δύο βασικά. Όταν θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν κάτι, το διαλούνε πρώτα, όπω το είπατε. Ναι. Και δύο φορέ που τα κρατικά στην Αγγλία τα τρένα έγιναν ιδιωτικά, έγινε τρακάρισμα με νεκρού. Και όταν στην Ελβετία ιδιωτικοποίησαν τον αέριο χώρο, τράκαλε μεγάλο αεροπλάνο με μικρό. Δύο φορέ δύο νεκροφόρα ατυχήματα. Και πάμε σε ένα άλλο που γίνεται. Μια κακιά συνήθεια των Ιαπώνων, βγάλουν. Τα πλοία έξω. Αμά έχει κακοκαιρία. Βγάνα το Πασιθέα, το αδερφό του Ποντοπορία που μου ναγό και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι. Το Πασιθέα, κάντε κάτι γι' αυτό και α, να πνίγουν όλοι. Α, ήταν το άποιο. Πασιθέα. Ναι, ναι, ναι, πνίγηκαν όλοι. Ε, ε, ε, ε. Εγώ στο Ποντοπορία επειδή είχα συμπληρώσει υπηρεσία χρόνο του Πακαπετάνιου φεύγεται με το Γιαμαμότο εκεί του Ναφυγίου. Πάρει και έναν Ιάπου να μαρκώνει. Εμεί οξεπαρκάρο. Και δεν βγήκε έξω το πλοίο. Είχα συμπληρώσει όμω και έκανα αυτό το, α, ας πούμε, το σε ουγάλο. άλλο level κάθε φορά, ε, σε άλλο level. Άλλο... Έλα, Μπαζόστε του! Έχουμε και τον μπαζόστε του, να μην το ξεχνάμε. Το νέο σύνθημα που το έχει κατοχυρώσει, Όχι. Από μένα το κλειδίσε πάλι και αυτό. Γιατί το έλεγε. Όχι, αλλά κλέψει κατά καιρού διάφορα εδώ και τα λε δικά σου. Μάμα δεν κλέψει από τον καλό που δεν κλέψει. Ναι, όχι, έτσι κλέψεις. Πάει. Συντέχνη, δεν υπάρχει. Τέχνη δεν υπάρχει. έχει πει μπαζόστε του. Δεν έχω πει. Μπορεί να το έχω πει και να μην το θυμάμαι. <laughs> ναι, είσαι, <laughs> με, <laughs> αλλά, είσαι, Καλά, δεν έχει με αλλάξει. που τύπο. δεν μπορώ Πώς Πώ έχω κλέψει, να μου πει το 8 και το 32. Όχι, τώρα, Α, όχι τώρα. τώρα. Γιατί έχουμε άλλου αριθμού να μπερδευτούν. Ωραία, του Έχουμε του έξι πρώτου που νικήσανε: Κωνσταντίνο Τσίρο, Κωνσταντίνο Καλό, Ελένη Κωνσταντινίδη, Μαρία Ζαπατίνα, Θοδωρή Ζουμή, Μαρία Γεργομανόλη. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου στην κεντρική σκηνή για την παράσταση επιτελικό πάτο τσολιά εντετσόλια Ξεκινάει η 9. Ελάτε νωρίτερα. ticketservice.gr Η υπόλοιπη και θα βρείτε και ιστήρια στην είσοδο. Για Κρήτη αύριο θα δώσουμε προσκλήσει. Για Κρήτη αύριο. Α, δεν ξέρω, θα συνοηθώ. Μπορώ να δώσουμε. Θα συνοηθώ και θα δούμε. Αύριο είπαμε Κρήτη Χανιά. Θα είμαστε εδώ το μεσημέρι. Θα κάνουμε όπω κανονικά. Λοιπόν. Οκ. Να πάνε καλά. Τσίου. Εντάξει. Είσαι τύπου λατζέρι. Τα αγγλικά σου λένε λατζέρι. Πώ το λέτε εσεί εδώ, λατζέρι. Οκ, okay. μια που το, το κάναμε έτσι διεθνέ και το κάναμε κοσμοπολίτικο, η Άννα Μισελέση Μακοπούλου έστειλε ένα νέο mail διορθωτικό σε όσους είχε στείλει και το πρώτο mail. <laughs> Σεβάστηκε απόλυτα την, ε, το απόρριτο του πράγματος. Ε, βέβαια το mail αυτό είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να είναι στα δικαστήρια... Ένα όπλο δικό τη, λέει μεταξύ αυτών: Λυπάμαι ειλικρινά για την όποια δικαιολογημένη ανησυχία θελά μου σα προκάλεσα σε ό,τι αφέρω την πηγή προέλευση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σα. Πηγή του, τον mail που λέγαμε, αποτελεί το αρχείο Αποδήμων 2023, το οποίο περιήλθε στα χέρια μου στα τέλη Ιανουαρίου του 2024 σε ψηφιακή μορφή από τον τότε γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο. ο οποίο σήμερα έχει αποφε... αποπεμφθεί. Αυτά λέει η η Άννα Μισέλλα στο mail που έστειλε στους χιλιάδες που είχε στείλει και το πρώτο mail. Τι μας έλεγε όμως τότε η Άννα Μισέλλα. Στείλατε να... email ναι. σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email. Ναι, ναι. Βεβαίως. Και πώ βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σα, Μου φέρνει Εγώ... ο αιούνα. Φέρνει... Εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τι κάρτε του. Μου στέλνουν άνθρωποι λίστε. Επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό του, ότι τα μέλη του θα ήθελα να επικοινωνήσω. <σ <twitching> <σ <glow> <μμμυ προς> Είδατε με τι ευκολία λέει το ψέμα. Το μεγάλο ψέμα. Εδώ λέει μου φέρνουν τι κάρτε του. Είναι και ένα ψέμα που δεν στέκει. Επίση, όπω και όλα τα άλλα που ακούμε με την ίδια πιστικότητα. Έχει μαζέψει χιλιάδε κάρτε, γιατί ότι ο καθένα που τη συναντάει έχει και μια κάρτα πάνω, μην την και δει την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Πάρει την κάρτα μου να μου στείλει mail όταν και όποτε. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι Νεοδημοκράτε και δεν κουστάραν να έχουν το, την επικοινωνία με την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, γιατί στο χθεσινό mail που του απάντησε λέει ότι τα πήρε από τον Θεοδωρόπουλο ένα επίσημο αρχείο σε ψηφιακή μορφή Ιανουάριο του 2024. Τότε, όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο στην επικαιρότητα, μα έλεγε ότι τα παίρνει από τι κάρτε, αλλά όχι μόνο από εκεί. Όχι, το πολιτικό σύστημα. Πού δηλαδή. Έρχεται ένα άνθρωπο σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μία λίστα στο <laughs> ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Τιλιάδε τρόπε. Όλα. Ψάχνουμε για ελληνικά ονόματα ε, στο ίντερνετ. Ξέρω εγώ. Έλαντε. Ποιο να ξέρει. Εδώ λοιπόν το δεύτερο επιχείρημα που έλεγε τότε ψέμα με την ίδια ευκολία. Είναι ότι μάζευε στοιχεία στο Βέλγιο, επιφανών οδοντιάτρων, όχι των άλλων, των επιφανών γιατί ποιο θα ψηφίσει σε ένα μισέ λεσυμακοπούλο, ο επιφανεί, οδοντίατρος δοντίτρο το ίδιο έκανε και με παθολόγου φαντάζομαι δερματολόγους Και τα λοιπά και τα λοιπά, σε κάθε χώρα, πολύ κουραστικό όλο αυτό να μαζεύει κάρτε, να μαζεύει του επιφανεί όλα αυτά που θέλει να μαζέψει. Και βεβαίω η κυρία Κεραμέο είναι στο βάθο. Άνθρωποι Έλληνε εκλογέ οι οποίοι είχαν γραφείε για να ψηφίσουν. στις εκλογές του 2023 σας θυμίζω ότι είχαμε βουλευτικές εκλογές σε δύο γύρους το 2023 κάποια email εξ αυτών από ό,τι φαίνεται με συγκεκριμένες αν θέλετε ε, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα με τα πορίσματα ας πούμε αυτής της, ε, αυτής της έρευνας ε, τα email του ακριβώς είχαν δοθεί από συνεργάτη του τότε γενικού γραμματέα τότε ήταν γενικός γραμματέας Σα θυμίζω ότι μιλάμε για την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του 2023. Το Μάιο έγινε, να φτάσουμε το Μάιο έγινε. Μάιο-Ιούνιο ήταν η, η, η, μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Θυμίζω ότι είχαμε εκλογικέ αναμετρήσεις Μάιο και Ιούνιο του 2023. Και δόθηκαν λοιπόν. Δόθηκαν το Μάιο στο... ή τον Ιούνιο. Κοιτάξτε, μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Mm. Όμω να προσέξετε το εξή και να, το, να του αποδώσουμε τα κρέντιτ, όπω λέμε. Δηλαδή, ήταν υπουργό εσωτερικών παλιά η, ο Βορύδη. Δεν είχαν δοθεί τα στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία. Ε, η μεσολάβηση υπηρεσιακή τα δίνει τα στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί μετά η Κεραμαίο, δεν τα δίνει τα στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία. Πόσο καλή είναι οι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία που στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία δεν δίναν τα στοιχεία και τι λίστες και ήρθε μια υπηρεσιακή κάτι άσχετη, άγνωστη άμπαλη και δώσαν αμέσω στη Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία. Και η Κεραμέως, με την ίδια ευκολία λέει το ψέμα, σαν να λέει καλημέρα. Αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν είχαμε να πούμε σήμερα, τρίτο μέρος του λαού, πάει στο μαγκαζίνο Γιώργος Πιάρος εμείς πάλι αύριο, γεια σας. Τα χεμωρικά βλαφέ, πιασα πάλι εδώ. Μωρή λολολομπριτζίτα! Τα δικά μου μου λένε μαλάκα! Εγώ δεν λέω λομπριτζίτα! Τώρα δεν με είπε όμω και το κέρδισα. Λοιπόν, τι θε, λάρα <Τα>, Λοιπόν, μαλάκα, η πολιτική με ήττα. Το ξέρω ότι είναι ένα δέλιγμα, είναι ένα λέση αλλά έφυγε αυτό που γίνεται με τα τέμπη. Γιατί δεν είναι αντικειμενική η γαμι... <Τι> <Τι> γαμημένη. Εγώ ξέρω ότι είμαι με τον πρόεδρο το Μητσοτάκι, οκ, okay, αλλά αυτό δεν με κάνει. Α, ακόμα <Τι> το <Τι> Μητσοτάκι, εσύ. Άρε Σούργελο και μιλάμε ακόμα. Ναι, μαλάκα, όμω, εγώ θέλω να Ότι όλοι οι χαμημένοι, για να μην νομίζει ότι δεν είμαι αν καταρχήν υπήρχε GPS το οποίο θα μπορούσε το τρένο να το σταματήσει αυτόματα, υπήρχε αυτό κάποτε, ναι κι εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Υπήρχε αυτό το σύστημα. ξέρω, παιδί μου, μέχρι πριν γίνουν τα τέπεια, δεν ξέραμε καν τι σημαίνουν όλα αυτά που ακούμε. Έχω ακούσει ότι υπήρχε αυτό το σύστημα το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει αυτόματα τα τρένα. Σαν GPS, εγώ το λέω. Ε, πριν τους, αυτό το κα... το σύστημα. Κα... Άρα ανθρώπινο Ήταν... λάθο. Το ανθρώπινο λάθο δεν σταμάτησε τα τρένα. Ναι, ναι, βρε μαλάκα. Είπαν ότι το καταργήσανε λόγω τη κρίση μετά το 12. Άρα. Μπορεί να ήταν είναι... ανθρώπινο λάθο αυθενείο που το κατάργησε. Όχι, φίλε. Αυτό το σύστημα που καταργήθηκε και δεν ξαναμπήκε έπρεπε όλοι να είχαν σταματήσει τα τρένα. Τέλο. Δηλαδή έχουν ευθύνη όλοι. Όλε οι κυβερνήσει από το 12 και μετά να σταμάτησε έχουν ευθύνη όλοι οι υπουργοί μεταφορών. Και όλα αυτά τα αγαπημένα τα δημόσια τα υπαλληλάκια να πούμε. Οι σύμβουλοι κλπ. Έχουν άλλη σε αυτό το θέμα. Πώ γίνεται να λέμε ότι έχει μόνο ένα Μαλάκα την ευθύνη, ενώ έχουν όλοι από τότε που το καταργήσανε. Για το μάτι, Ξέρεις, ποτέ, γιατί, πιστεύει. γιατί όταν έχουν όλη την ευθύνη, δεν την πληρώνει κανένα. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό σου εξηγώ, Μαλάκα, ότι έχουν πάει και λένε. Λόγω, δεν με αυτό, το αντίθετο φυσικά, μου λες. Φυσικά και ο καραμπαλή έχει ευθύνη, αλλά έχει και προηγούμενο ευθύνη. Και ο προηγούμενο και ο προηγούμενο, όταν καταργήσαν αυτό το γαμι***μένο το σύστημα που τα σταμάτα για τα τρένα, έχουν όλοι ευθύνη οι γαμημένοι. Και το ΣΥΡΓΑ και το ΠΑΣΟΚΑΝ ήταν και η Νέα Δημοκρατία, και η Μεταφορών, αλλά και οι Σύμβουλοι Ασφαλή. Που ενώ πέραν το μισθούλακο του στα τα 10 000, τα, 000, τα Golden στα Αφήσαν το τρένο να πηγαίνει χωρί Το λέω εγώ, για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Πώ γίνεται ένα μαλάκα σε αυτό να έχει μόνο ένα Όλοι έχουν η ευθύνη. Και δεν είναι σαν το μάτι που λέει ότι ήταν μια Πολιτικά και λέει Α, φταίει ο καραμαλή. Ρε γαμμένο και ο πριν τι δεν φταίει, ο πριν. Που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, ο πριν του ΠΑΣΟΠΕΣΕ φταίει. Καταρχά, για τον καραμαλή αν θα πάει στη δικαιοσύνη. Αν είναι αθώο, θα αθωωωθεί. Είναι απλά τα πράγματα. Μα δεν γίνεται να είναι Αν είναι ένοχο, πάλι θα αθωωωωθεί. Όλα καλά, ποιο είναι το πρόβλημα. Ρε αδερφέ, πρόσεξε να δει. Δεν είναι δυνατόν από το 12 που καταργήθηκε το σύστημα να είναι αθώοι όλοι αυτοί οι υπουργοί μεταφορών. Όλοι είναι ένοχοι. Όπω είναι ένωση και όλοι οι σίγουροι ασφαλεία του ΩΣΕ που αφήναν τα γαμ Δεν αντέχω άλλο. Δεν Θα σα ακούω θέλω, για ναι, λίγη ναι, ώρα. Ναι. Δεν αντέχω να σα πολύ. Ακούω μαλάκα. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν ακούω. Ε, πουτανάκια πίνετε καφέ και μπυρούλε. Και πάτε και γυρνάτε. Γιατί κάποιοι πεθάνανε μαλάκα για να είστε ελεύθεροι. σε βασμό όπω είπε ο Καλαμούκη. Τον σέβομαι πάρα πολύ τελευταία. Μπράβο του που είπα αυτά για του ανθρώπου αυτού που δεν ζήσανε, φίλε, για να ζούμε εμεί. Και να πίνουμε τα καφεδάκια μα. Και να βγάζει τον κόλο σου έξω στην παραλία το καλοκεράκι. Κατάλαβε, φίλε. Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα υπάρχει τον κόλο μου. Όχι, κανένα πρόβλημα. Καρα οριοκολεία, Καρα και έχεις το μαύρι, <trees> όμως <approved> και το βγάζεις <Το> έξω στην παραλία και τέτοιοι. Βαζόστε τους.